Nah. Ποιο είναι, για τη Βασίλισσα. Γεια <γιλίκη> σου, Κούκλε, όχι, όχι. Για, για τον για το Χριστοφοράκο. Γιατί, καλε, βγήκε καθαρό, γιατί κλε. Είναι όλοι του αθώοι, Αποστολή μου. Ε, ωραία, γιατί για... κλε, όπω είναι εμένα χαρά. Ε, είναι χαρμολίπη η Αποστολή μου. Κάτσε να κλείσω τι φακέ, γιατί θα μου τι κάψει. Μήπω είσαι κόμψο του κρεμίδι με το χέρι. <γιλίκη> ναι, ναι, ναι, ναι, και είναι, αυτό. Ναι, τώρα εξοχούνται τα κλάματα. Τι λε, Αποστολή θα επιστρέψει ο Χριστοφοράκο σε Ελλάδα τελικά, θα μα κάνει αυτή τη χάρη τελικά. Θα κόβει τη ρίζα τελευταία για να μην σου βγάζει κλάμα. Α, ωκ, okay, ωκ. Okay.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 Δεν, oh, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι, δεν είμαστε όλοι οι Υπάρχουν και yeah. αυτοί που ψεφίζουν αυτού που ψυφίζουν με μυμόνια, παράδειγμα του χάρη. Θέλω να περθούν. Αφού που ψηφίζουν αυτού που φέρουν χαράτσια. Θέλω να περθυνθούν. Που τρώνε Ανθρω... από τι συντάξει. Άνθρωποι, αν. Που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, τη πρώτη κατοικία. Συγνώμη, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το καγημένο του χρυστοφοράκοβι άνθρωποι. Δεν θα πρέπει να του δώσουμε το κατητή στους. Να σου πένα παράδειγμα. Εμεί περίπου δύο μήνε το πάμε στη λυρδιά γιατί το, το κλείνουμε το σπίτι. Πατέντε να βρχόμε στο δόμα. τη λυβαδιά Poti li, a Κερό yeah. <Πελεξέ> Όταν το ξανανίγουμε. Δεν μπορούμε συνέλθουμε από την υγρασία, ρε, μου. Αυτό το δεν πρέπει να τον αποζημιώσουμε. Τώρα το σπίτι. με <στονίκομαι> μην αγχώνεσαι. Είμαι γνωστό του Δεν Ήταν είναι όλο και Ναι, δεν θα Αυτά τα έχει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 Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Είπε όλου του ενόχου τώρα ο Θημιό, αλλά δεν ανέφερε το νούμερο ένα ένοχο. Την ελληνική ζαμπονοτηρόπητα, φίλε. Αυτή που την πέρνανε και οι άλλοι δεν κόβανε απόδειξη. Ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό ο μαλάκας ο υδραυλικός Αυτό ο μαλάκα ο υδραυλικός θα σου πω εγώ για υδραυλικό, γιατί ο αδερφό μου είναι υδραυλικός και ξέρω τι καθάρματα είναι. Όπα, δείχνει έργα όπου που πάει. Ναι. φοράει τα <laughs> τα σωστά τα υδραυλικά. Πει ότι άμα δεν δείξει κολοτριπίδα θα τον διαγράψουν, θα του πάρουν την άδεια ασκή Σωστό. Αλλά θα σου πω εγώ από μικρή που παίζαμε μπάσκετ φίλε στα 21. Οπα. Και ήτανε 19 και μόλι 21 το κάθαρμα. Οπότε καταλαβαίνει όταν μεγάλωσε τι έκανε. Τι έκανε. Φαντάζομαι κατέστρεψε τη χώρα του. Να τα. Ορίστε, έλεγε ψέματα. Τι έκανε. Τι έκανε που κατηγόρησε Αυτό θα τον, άκιο άνθρωπο, τον καθαρός, τέλος. έχει ο άνθρωπο το Χριστόφοράκο. Καταρχά βγήκε καθαρό. Τέλο. Όποιο έχει στοιχεία να πάει στον Ισαγγελέα. Μισό λεπτάκι είχε άδικο. Η να γυρίσει που τη ρίξανε. Η λάσπι, άμα δεν και τι καλά η λάσπη και σοφαντίστης εντάξει θα ανοίγει μετά ρογμές στον τοίχο Η χώρα είναι τρόλ Εσείς οι κομικοί επί τη ουσία, Δεν έχετε παιδί ρε να δουλέψετε Δεν έχετε παιδί να δουλέψετε Μας κλέβουν τη δουλειά όλη την ώρα Επίση, αφού η κυριάκο είναι επισυτεμένω και μα ακούει, θέλω να του πω να πέρα μια τροπολογία από αυτέ τι ώρε που περνάει νίκτα σαν αυτή, με, με τι αλυσίδε, τι αντιωλισθητικέ, που πέρασε η νύχτα να πέρασε ένα σκεφτείτε. Καλιά μπορεί αυτό για να πει από όλο. Το μόνο που πέρασε η νύχτα. Ε. Αυτό ε. είναι το πιο ακίνδικό. Ναι, αλλά δεν το πήρε καμπάρει και το πληρώσω από πρώτη του μηνό. Εκτό και αν, δηλαδή το ύποπτο του πράγματο είναι αν τι αλυσίδε τι προμηθεύει ZήMen. Έτσι, για να το <laughs> γλυκάνουμε <laughs> και λίγο τιλάσποι που έφεαν προ καιρό. Α, α, α, να περάσει λοιπόν μια τροπολογία που να δίνουμε να τι πέσει από τη ζήμε. Αυτή είναι ανθρωπολογία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Εσείς κάθε μέρα είστε μία με δύο. Κάθε μέρα ναι. Ακούω δύο τρεις μέρες τώρα βγαίνουν αριστεροί δεξί και τσακώνονται. Τι λένε τα δικά τους. Εγώ πάντω δύο φορέ που πήγα στη Βουλή για κάποια δουλειά που είχα, Όλοι μαζί ήταν εκεί πέρα και τα πείνανε. Όπα, για πε. Υπάρχει λόγο να ασχοληθούμε με αυτό που κάνουμε. Έμα τώρα μα χροϊδεύουν μέσα τα μούντρα μα τώρα να πούμε. Σοφά, Καλά, να είναι μαλακήσω. και γνωστή η παρέα που κάνει ο Κουτσούμπα με τον Βελόπουλο συγκεκριμένα. Τόση ψυχεδένεια. Τα αρχίγουν και στα <σταβιώκαν>... δυο κάνουμε. Τα ξέρουμε <σταβιώ> τώρα, έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα μην το κουράζουμε. Η Καηλία έκανε διπλά. Η Καηλή, ναι, γιατί αυτήν έλεγα. Ναι, στον έφερε τον φάκελο. Ναι, α με. Ωραίο. λοιπόν φιλάκια πολλά Εντάξει, περίμενες Εντάξει. άλλη απαντησούλα για να μου διπλώσεις αστιακή Μάλιστα, δεν πειράζει Ελαμάνα μου! Έλα καλέ! Πού είσαι καλές, eh! Ένα εδώ! Να σου πω κάτι, ρε σύγκρινση, παιχνίδι. Που λέμε για εθνική ενότητα. Να κάνουμε λίγο μια αναδρομή, έτσι, γιατί εγώ στα 58 μου έχω μάθει πολύ λίγο ιστορία. Και έξω σχολικά, γιατί σχολικά ξέρει τι μαθαίνανε. Ζήτω στρατό σε εκείνη την εποχή, ζήτω 21η Απριλίου. Ναι, αλλά ζήτω λέγαμε Μουσολίνη. Κανένα δεν θα μείνει, να το. Χουρόιδο Μουσολίνη. <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> Τελικά έμεινε κάποιος. <ΣΥΣ> Τα κατακάθια του για να κυβερνήσουν τώρα. Μα να μου άκουσε το όχι ο ίδιος ο ίδιος ο ίδιος ο ίδιος ο στο ο στο Γερμανό Τέλος πάντων, άκου τώρα Το 41 Ένα εμεί που ήσταν ο λαό, με τον ΕΑΜ, αυτή ήταν με του Ναζί. Πάμε παρακάτω, μετά με τη Χούντα, αυτή ήταν πάλι. Η καλή δεξιά ήταν για τη δεξιά, πάντα μιλάω έτσι, για του πιανεί σοσιαλισμού. Ο και όταν τα ξερονίσια του εκτανούσαν και του πηγαίνουνε φυλακέ, και αυτή ήταν πάλι με το σύστημα. Τα πάμε τώρα στο τέλο, εμεί αγωνιούσαμε για το αν ζήσουμε να πεθάνουμε. Και αυτά τα καριέρα λέγανε Σόιμπλε γερά! Και μου λε γιατί είμαι εκνευρισμένο και δεν είμαι νυφάλιο. Μόνο εάν θα βγούμε στον δρόμο, για εμά δεν σώνουμε τίποτα, για μένα λέω τον κολόγερο, σα 58 μου. Λες, Θα σκεφώσω κάτι για τα παιδιά μου και τα εικόνα μου. Δεν γίνεται! Μόνο ο δόμος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. ξέρω αυτό το είπε η άλλη. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Το είπε η άλλη. Το μόνο λάθο που πληρώνουμε όλοι μα είναι η συμφωνία τη Αυτό ξαναπέστο. Ή μάλλον το άκουσα μην το ξαναπείς. Ναι, Δεν το ξαναλέω. μελοδία Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να nice. εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Για να μην απορείτε να διευθυνίζουμε κάποια πράγματα μάνα μου, η σχέση Χριστοφοράκου, η οικογένεια Χριστοφοράκου με Μητσοτακέους υφίσταται από τα χρόνια της κατοχής. Ε, τα από τότε που ήταν η τώρα μαθήτρια. Εγώ έχω φάει τη λάσπη μου για το θέμα της ζήμανσης. Γιατί μου συμβαθείτε με τον Χρυσοφοράκο. Όχι Αχυπολάκι μου, ο παπά Χρυσοφοράκο, φόραγε κουκούλα και σήκωνε το δίχτυ και έδειχνε πατριώτε. Και πού το ξέρουμε αυτό, φόραγε κουκούλα, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το γνωρίζανε από το δάχτυλο, είχε μεγάλο δάχτυλο. Λοιπόν, να άκου τώρα. Για να μπαίνει καλύτερα στο μέλι. Ναι, άπερα από. Του στελεχίδε λοιπόν με το μέλι και το λάδι, του μοιραζόταν με το παπά του Κυριακού, τον παπά δώρας του Κυριάκου. τον παπά τη δώρα του Κυριάκου, λοιπόν. Μετέπειτα, όταν γίναν οι αποστασίε και αυτά με στη Χούντα μετά, η οικογένεια Χρυσοφοράκου δύσκολα χρόνια τότε, έτσι. Λίγοι έχουν δηλώσει όλοι ότι δεν είχαν σχέση με τι Ζήμε και ότι δεν έχει δώσει λεφτά. Ωγάπη μου, αυτά κοινάνε επειδή βοηθήθηκαν τα δύσκολα χρόνια όλα. είναι Η οικογένεια δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, λοιπόν. Δεν θα σα αφήνω. Βοηθήσανε αφή. να φύγουν στην Τουρκία. Και από εκεί λαμπαρεί η οικογένεια με και τσορία. Όταν λοιπόν γυρίσανε και τώρα ήταν ανεπάγγελτη ακόμα τότε, είχε την ατυχία έμεινε χείρα. Έλα όμω που μένανε δίπλα, δίπλα σε κάτι παλιό με το γιο χρυσόφοράκο και την πήρε ο αθέαπο. Και <Λείς> Θεοδόρα, yeah. Λέρα, λοιπόν, είναι αρεσή αποστολή, οικονόμωτη μου καριάρα! Τεοδόρα Λοιπόν, έτριψες τοράκι καθάρισε πατάτες και τι δεν έκανε! Τα σε τα παιδιά, τα ε, μετά ο... ε, λίγο, ε, κούρασες! ναι, ναι, ναι, ναι ο ο γέρος, μετά... Βαριέται ο κόσμος, βαριέται, quello... έλα! Λοιπόν, τον κόσμο και δεν Τάκι, έκανε καριέρα πολιτική και τώρα βοηθάνε λόγω χιλίας βοηθούσε. χιλιά yeah. τα κολομπάγουλα. Έλα Αποστολή μου. Έλα. Τι μου κάνεις, καλά. Καλά. έλα Αποστολή μου, το πρωί άκουσες το ραδιόφωνο. Η σημερινή κακοκαιρία λέει ότι την ονομάσανε Μπογδάνο. Yes, please go on. δεν Δες να μας φέρει το κούλι, κακοκαιρία. Ας άμα είναι Μπογδάνος, είναι καλοκαιρία, δεν είναι <laughs> Δεν Λέ μου λε την κέρκυρα, δε θα γίνει χαμό. Τι θα γίνει, λέει, τι θα γίνει με αυτή την Μπογδάντη την κακοκαιρία. Θα βρέχει κοντού. Την ονόμασταν λέει Μπογδάνου, άμα. τι θα κάνει. Έχω πέο και μούση. Θα βρέξει και την άλλη μαζί τη Λατινοπούλου. Δεν Λέ μου λε. Τι θα κάνει και αυτή την βροχή. Να μα λέει τι κρέμε να βάλουμε για να μην έχει ο κόπολο <ΣΣΣ> μα όψη φλοιού πορτοκαλιού. Και πώ θα ξηρίσουμε το πράγμα μα. <ΣΣΣ> Δεν ξέραμε <ΣΣΣΣ> μόνοι μα περιμέναμε του Μπογδάνου την αντιπρόεδρο. <ΣΣΣ> Όνει, Αυτά και άλλα πολλά σήμερα το βράδυ στο φάληρο Σάμερ Θιάτερ. <Συλίου> <Συλίου> Ανοιχτό είναι για κλειστό. Ανοιχτό, παρεμπουφανάκι. <Συλίου> Αυτό ήθελα να ξέρω. Αποστώ του Παριού. Αποστώλη και με καλά. Σο καλά αποστώλη. Όπω προκυμάρσει. Ε, δεν ήθελα να σε δυσκολέψω. Τόλη μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Αποστώ. Πώ μπορούμε να κάνουμε σε μια φίλη μου πλάκα. Με αυτή τη συμπεριφορά δεν μπορούμε. Αποστώλη. Αποστώλη. Α, βεβαίω, σα ακούω. Πώ μπορούμε να κάνουμε πλάκα σε μια φίλου. Δεν το ξέρω φίλε, δεν ασχολούμαι με αυτά. Τάκ, τι πάσει τώρα. ε; Την πάτε. Νομίζω λένε, αποστολή θα ήταν εύκολα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, Υπάμε πολύ. Να δει να πάει τηλέφωνο εδώ. Ωραία, ας εγώ πάρει πιο πριν να σου πω τι σου ζητήσει. Ναι, ναι Θα έχω άγχο. Okay. Εντάξει, μία με δύο, ε? Κατά τη μία μισή με βολεύει. Okay. Εντάξει, τέλειωσα. Έκλεισε. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις αποστώλη καλά. Καλάκα. Καλά. Το 74 μετανάστεψα στο λάθο το ρυθαντουργία του Κάραλα, 25 χρόνια εργασία. Με 4 παιδιά και την γυναίκα μου δουλεύουμε και η δύο νύχτα για να τα βγάλουμε τώρα. Έχω το βράδυ έξω το πρωί και έρχεται η ώρα παιδιά στο σπίτι στο σχολείο. Η γυναίκα μου ω πολύτιε πήρε το 90. Μειωμένη σύνταξη 450 δεχμένο το μήνα. Εγώ είμαι 58 χρονών, χρειαζόμαι άλλα 2 χρόνια να πληρώσω. Το Είχα για να πάρω σύνταξη. Ό,τι είχα και δεν είχα, τα έδωσα όλα για να πάρω μια μειωμένη σύνταξη 526 ευρώ σήμερα. Πώ μπορούμε να ζήσουμε, Το 90 ήρθε ο Μισελουτάξο, ο Υπουργό, ο Κώστας. Έκλεισαν και τα πέντε εργοστάσια, Μια μέρα ο Καρέλα, και έμεινε 5.000 εργάτε στον δρόμο. Εμένα μου έδωσε ένα χαρτί και μου λέει ότι μου χρωστάνε 5.000 δραχμέ ελληνικά. Δεν ξέρω όμω αν σήμερα τα παιδιά των Καρελαίων, τα εγγόνια του έτεινανε. Να του στείλω εγώ από τα 526 ευρώ, Κάνα για να μπορέσουν να ζήσουν. Έλα φυλαράκι μου καλό. Καλό του. Να. Τι έγινε. Συμπιστέ. Τι τώρα... not really, not really. Όχι, λέω. Δεν με πεθυμισες. Ε, όχι, γιατί δεν πρόλαβα να μου λύψει. Α γιατί πού δεν βρέσει καύρε καθήκη. Να σου πω τώρα, σε πήρα για σοβαρά πράγματα. Α, βεβαίω. Ναι, ναι. Κουβέντα με φίλο ρε, φίλε που από αυτού που δεν πα ψηφίσουν γιατί όλοι ήδη είναι και τέτοια. Του λέω ότι έχει ψηφίσει ρε φίλε με χώρα, έχω ψήφιστα τα πάντα. Μου λέει Ναία δημοκρατία, ξέρω εγώ, έχω ψηφίσει Πασό, έχω ψηφίσει το ποτάμι μέχρι και λεβέ τη για πλάκα. Κούκο έρεμα του λέω ψήφισε, όχι, μου λέει κούκο. Δεν θέλει να κυβερνήσει. Ψήφισε τώρα, <Κι> Μαλάκα του Να το αναγκάσει να βγει να κυβερνήσει Ή να εκτεθεί. Να το δούμε τι είναι. Τίποτα στα αρχεία, <Κι> α με Πια να απελπιστεί. Άρα <Κι> δεν τα έχει ψηφίσει όλα. Ε. Αυτό ρε φίλε. Αυτό έχουν ψηφίσει ό,τι μαλακία του έρθει. Και μετά λέει: Όλοι οι δεν πάμε να ψηφίσουμε. Ψήφισε μια φορά, αγαπημένο κουκουέ. Μπορεί τώρα το πούστικο να ρημάσουμε. Κάνε κάτι γαμό. Το κερατό μου για τα παιδιά και τα εγγόνια μα που λέγει ο φίλο πριν, ο, ο ελαμάνα μου. Έλα, τα κολομέρια δάλε, μα, Έλα, μάνα, και... Όχι, αύριο σήμερα. Σήμερα στο Φάλελο <συσιαντα> Σάμερ Θίατερ θα τα λύσουμε όλα. Α, ναι, σήμερα στο Φάλελο Σάμερ Θίατερ θα τα λύσουμε όλα. Χουλιά στα κολομέρια Ε, <συσιαντα> 9 η ώρα, τσολιά είναι τσολιαμπάν με μετζέντα. 7.30 θα είμαι και οι αγόρι μου γιατί πρέπει να βρω και ένα παρκάρο. Εγώ, αμέα, τώρα πρέπει να προσθέχω αυτά τα πράγματα. Χουλιά στα <συσιαντα> κολομπέρια.